Στις ημέρες αυτές που, που παρεμβλήθηκαν συνέβη η κοίμησης του πρώην Μητροπολίτου Πατρών του Γέροντος Νικοδήμου ο οποίος υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα. Και ο οποίος υπήρξε και αυτός τον οποίον χάρη έχουμε και για τη λειτουργία των αιθουσών αυτών μέσα στις οποίες βρίσκεστε, γιατί οι είναι και αυτοί που βρίσκεστε, αλλά και άλλες αίθουσες τις οποίες έχει ο σύλλογο μας για να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Αυτές λοιπόν τις αίθουσες τις έχουμε χάρης στον Γέροντα, τον Αΐμνηστο, στον οποίον οφείλουμε πολλά και τον παρακαλούμε επειδή πιστεύουμε ότι έχει Χάρη κοντά στον Θεό να εύχεται και για μας. Και εμεί φυσικά από τη μεριά μας, από τη θέση αυτή, από τον κόσμο αυτόν θα ευχόμαστε και εμείς για τη δικιά του την ψυχή. «Μνημονεύεται τον Ιγουμένο ημών, είπε ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου. Να θυμάστε τους διδασκάλους σας. Να θυμάστε τους πατέρες σας. Να θυμάστε τους ανθρώπους αυτούς που σας ευεργέτησαν. Να θυμάστε αυτούς οι οποίοι σας βοήθησαν πνευματικά. Να τους θυμάστε και να εύχεστε για αυτούς. Πολύ περισσότερον όταν αυτοί υπήρξαν... Επίσκοποι όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν αξιώματα μέσα στην Εκκλησία. Εύχεστε λοιπόν για αυτούς ο Θεός να τους αναπάβει, να τους έχει στα δεξιά του και να εύχονται και αυτοί για τη δικιά μας τη σωτηρία. και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας Σας υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο δηλαδή μας έδειξε ο Κύριος μέσα από, από το λόγο του μας έδειξε πολιτική συζήτηση μας έδωσε θέμα πολιτικό δηλαδή μας έδειξε ποιοι είναι οι άρχοντες και είναι αυτοί οι οποίοι κάθε τόσο ζητούν την ψήφο μας και αν πρέπει εμείς να του τη δίνουμε και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Διότι δεν είσαι ελεύθερος να ψηφίζεις ό,τι θες Ναι, μεν για τον νόμο είσαι ελεύθερο. Γι' αυτό είναι και η ψήφο μυστική. Αλλά ο Θεό θα σε κρίνει για αυτό που έψήφισε και εσένα και εμένα. Βλέπει και σε αυτό το θέμα ο κύριο έχει το λόγο του. Και στο θέμα τη ψήφου, ο κύριο σου βάζει φραγμούς Σου δημιουργεί προϋποθέσεις Δεν μπορείς έτσι απερίσκεπτα Να πηγαίνεις να ψηφίζεις Και μας δείχνει με λίγα λόγια Μέσα σε δύο στίχους μόνον Μας δείχνει Κεφαλαιώδεις αλήθειες Τις οποίες τις ξέρουμε όλοι και όμως εν κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Θα σας τις θυμίσω λίγο. Τι κάνουν οι άρχοντες λέει ο Κύριος. Υπερτίθενται λογισμούς. Δηλαδή... Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν. Άλλα σου υπόσχονται και άλλα εφαρμόζουν στη συνέχεια. Σου είπαν μήπω ότι στη θητεία του τώρα θα γινόταν όμω να παντρεύονται άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα, στο πάνε. Δεν στο πανε; Το κάνουν όμως. Σου είπαν μήπως ότι θα βγάζαν τα θρησκευτικά από το σχολείο; Στο πανε; Είναι πονηρή βλέπεις; Διότι αν στο λέγανε δεν είναι πρόκειται να τους δώσει την ψήφο σου; Δεν στο Στο απέκρυψαν; και τώρα έρχονται και κάνουν νόμο άθεο νόμο και άθλιο νόμο. Να σου λέει ο Κύριος, κοίταξε ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν. Τους εμπιστεύτηκε, σου έδιναν τρανές και μεγάλες υποσχέσεις, θυμάστε σεμνότητα και τα ταπεινότητα. Μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα την τελευταία. Ας αφήσουμε τις προηγούμενε σεμνότητα και ταπεινότητα και ξανασεμνότητα και ξαναταπεινότητα και τώρα ο χριστιανικός κόσμος είναι ανάστατος με τη στάση δυστυχώς που κρατεί αυτός ο Άρχοντας και ο άλλος το ίδιο θυμάστε πηγαίνετε λίγο παραπίσω πόσα και εκείνοι είχαν υποσχεθεί Πόσες μεγαλοστομίες είχαμε ακούσει σε εκείνα τα συναλλητήρια, τα μεγάλα. Τι ετήρησαν. Ούτε ετήρησαν αλλά ούτε και θα τηρήσουν. Γιατί βλέπετε εδώ ο Κύριος δεν μιλάει ούτε για Πασόκ ούτε για Νέα Δημοκρατία. Σου μιλάει γενικώ για τους άρχοντες. Και όταν βλέπεις ότι ο Κύριος σου μιλάει γενικώ για του άρχοντες σημαίνει ότι οι άρχοντες είναι όλοι το ίδιο όλοι κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο όλοι κινούνται ύπουλα όλοι κινούνται με, ψεύ, με ψέματα όλοι κινούνται υποκριτικά όλοι κινούνται υποχθόνια και όλοι έχουν στο μάτι τους όχι να σε βοηθήσουν να σε κατακρεουργήσουν αυτό είναι ο σκοπός τους. Το λέω εγώ, είναι υπερβολή δικιά μου, θα σας διαβάσω το λόγο του Κυρίου. Ουδέ μη είπη και καλόν το κοινό. Τίποτα λέει δεν πρόκειται να πει και να πράξει ωφέλιμο και καλό δια των λαών. Τίποτα. Και εσύ πας και το ψήφιζεις. Αλλά θυμίσου, στο επαναλαμβάνω, θα λογοδοτήσεις για την ψήφωση. Διότι εδώ, μεν, δεν ξέρει κανείς τι ψήφισε, Πας μέσα στο παραβάν, βάζεις το, το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, παίρνεις το φάκελο, πας το ρίχνεις στην κάλπη, δεν ξέρει κανείς τι έχεις βάλει μέσα ο Κύριος όμως ο γεινός κοντά πάντα γνωρίζει τι έβαλες μέσα στο φακελάκι και γι' αυτό που ψήφισες έχεις να λάβεις και αν δεν ψήφισες ορθά σωστά δηλαδή τότε θα πάρεις μισθό από τον Θεό εάν όμως ψήφισε λάθος εψήφισες σύμφωνα με ψεύτικες υποσχέσεις και ισβάρος της Εκκλησίας θα έχει λόγο να δώσει το Θεό. Μα εγώ δεν ψήφισα εις της Εκκλησίας. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Τη στιγμή που τους ξέρεις και τους μεν και τους δε. Τη στιγμή που τους είδες, τους ξέρεις πλέον, τους είδε, ξέρεις και οι δυο έχουν κυβερνήσει. Τη στιγμή που τους είδες, τους έχεις βιώσει και εσύ και εγώ και τους ψηφίζει τι περιμένεις. Εάν σήμερα υπάρχουν εκτρώσεις, κάποιος τις έκανε νόμο. Και κάποιος ψήφισε αυτούς που έκαναν νόμο τις εκτρώσεις. Και για αυτές τις εκτρώσεις έχεις και εσύ το μερίδιο της ευθύνης σου. Εσύ που ψήφισες. Εσύ που τους είπες ναι. Που τους έδωσες το οκέι. Okay. Εάν σήμερα υπάρχει πολιτικός γάμος κάποιος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν έχει να δώσεις λόγος στον Θεόν. Βλέπετε λοιπόν κάποτε με κατηγόρησαν κάποιοι ότι πολιτικολογούσα όταν έλεγα μην ψηφίζεται κανέναν. Τώρα που ανοίξαμε την Αγία Γραφή χέρω και πάλι χέρο, ιδιαίτερο χέρο, διότι βλέπω ότι και μέσα στην Αγία Γραφή ο ίδιος ο Κύριος μου δίνει το δικαίωμα την υποχρέωση να μιλήσω και να πω αυτά που πρέπει να πω <κυρίζω> πρόσεξε λοιπόν τι ψηφίζεις πρόσεξε λοιπόν ποιου ψηφίζεις πρόσεξε γιατί η ψήφο σου θα γίνει μεθαύριο δίστομος ρομφαία με την οποία απέναντι στην οποία θα κρυθείς η ψήφος σου ενδεχομένως να γίνει ψήφος με την οποία θα σε καταδικάσει ο Κύριος στην κόλαση και είδες τι άλλο μας είπε να κάνουμε και αυτό το σχόλιο και μετά προχωράμε τι άλλο είπε Σου δίνει λέει υπόσχεση Τώρα θα αρχίσουν όπου να είναι Ερχόνται δημοτικές εκλογές Θα με μεθαύριο Κανονικές εκλογές Λένε ότι θα επισπευστούν Έτσι λέει τώρα Θα πάνε για εκλογές πάλι Ξέρω εγώ τι λένε Ούτε με ενδιαφέρει ούτε ασχολήθηκα Αλλά από αυτά τα οποία παίρνει κάθε τόσο το αυτοί μου και ακούω Θα αρχίσουν πάλι τι Τα πέρα δόθε. Τα σύρεκελα. Θα αρχίσουν να μπαίνουν στα σπίτια σου, θα αρχίσουν να σου δίνουν πάλι υποσχέσεις. Κάθε τόσο, κάθε τέσσερα χρόνια και ενώ βλέπεις τον εμπεγμό και ενώ βλέπεις την κοροϊδία, συνεχίζεις εκεί το βιολί σου και εσύ. Κύριε σου δίνουν λέει υπόσχεση και εσύ ο τελεύωρος τη φυλάζ μέσα σου την υπόσχεση. Τη φυλάζ. Σου δωσε υπόσχεση. Τι υπόσχεση. Θα διορίσω το παιδί σου. Το βάλεις εσύ μέσα σου εδώ το φυλάζ. Διορίζει το παιδί σου. Σε κοροϊδεύει. Ψέματα σου λέει. Στο λέει για να σε να το ψηφίσεις. Δεν σας είπα. Σας το είπα εσάς. Ήρθε μια κυρία, ήρθε μια και εδώ από την κειτονική, να μην πω πια, δεν θέλω να πω μια περιοχή. Πνευματικό μου παιδί. Τη είχα πει να μην ψηφίσει τώρα στις δημοτικές. Επήγε κάποιο εκεί, τους λέει αν μας ψηφίσετε, λέει αυτός, αν βγούμε θα σας φτιάξουμε, λέει εδώ, έχουν, έχουν πρόβλημα εκεί στην περιοχή, τους έχουν με την αποχέτευση, θα σας φτιάξουμε την αποχέτευση. Μου λέει Παπούλη, ήρθε μετά, ξεομολογήθηκε, το ψήφισα. Μου λέει δεν μα φτιάξει την αποχέτευση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, μου λέει εδώ στην περιοχή. Βρέτε σου, να μην ψηφίσει. Ε, μου λέει πρέπει να τον βγάλουμε για να μα φτιάξει την αποχέτευση. Καλά. Πήγαν μετά από δύο μήνε, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν είναι αστεία. Για να ακούσετε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Πήγαν μετά, πέρασαν δύο-τρει μήνε, τίποτα, ούτε να παρουσιαστεί τίποτα συνεργείο να φτιάξουν τίποτα απολύτως αναγκάστηκαν μαζευτήκαν από την περιοχή εκεί κάμια δεκαριά πήγαν κάτω θέλαν να βρούν το δήμαρχο το καινούριο πήγαν λοιπόν κάτω από εδώ από εκεί από εδώ θέλουν να δούμε το δήμαρχο τελικά δεν ήγαν το δήμαρχο τους έστειλαν σε ένα γραφείο ήταν μια κοπέλα εκεί πέρα μια ιδιαίτερα λέει θέλουμε το δήμαρχο λέει δήμαρχο είναι απασχολημένο. τα γνωστά τα ψέματα είναι απασχολημένο, έχει συνεδρία Εξυμβούλιο. καλά εξιμβούλιο μπράβο Εξυμβούλιο. καλά Δεν ας θέλε... το δήμαρχο μα μα είναι υποσχεθεί να το ψηφίσουμε λέει και να μας έπιανε την αποχέτευση παίρνει λέει την κατάσταση των εκλογών λέει ποια περιοχή είστε είδαν πια περιοχή α εδώ λέει εδώ ψηφίσαν λέει περισσότερο υπέρ του αντιπάλου κόμματος δεν θα έρθουμε να σας το φτιάξω τα ακούτε τα ακούτε τα ακούσατε αυτό την απάντηση την ακούσατε για να δεις να επαλήθει αυτό εγώ το περίμενα και όχι μόνο μία φορά από όλοι όλοι κάνουνε το ίδιο, όλοι κοροϊδεύουν τον λαό, εδώ το λέει εδώ, όλοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, όλοι αρκούντες. εγώ το περιμένω, αλλά γιατί το αναφέρω; για να δεις ότι ο λόγος του Κυρίου δεν κάνει λάθος. Ο λόγος του Κυρίου ακριβώς. Μα δίνει ακριβώς αυτή την απάντηση. Από αυτού του ανθρώπου θα περιμένεις μόνον απάτη, ψεύδος, λαιλασία. Λαιλασία, λαιλατούν ε, τη χώρα. Είδε τι λένε. Δεν έχουμε λέει να σου δώσουμε σε ένα αύξη. Δικιά του αύξηση πήραν. Τα βολέψαν αυτοί μερικοί λέει τροπή μα λέει που παίρνουμε την αύξη την παίρνουν όμως την παίρνουν έπρεπε τα 15.000 να γίνουν 16 και εσύ ας με 4 εκατοστάρικα και με 5 εκατοστάρικα το μήνα τι τον νοιάζει αυτό για να δεις που είναι το κράτος της πρόνοιας έτσι δεν μας λένε Έτσι δεν μας χωροϊδεύουν Κράτος της πρόνοιας και κράτος της πρόνοιας Πού είναι το κράτος αυτού της πρόνοιας Σας είπα δεν πολιτικολογώ Ο λόγος μου είναι αγιογραφικός Την Αγία Γραφή ερμηνεύω Και άμα η Αγία Γραφή πολιτικολογεί Θα πολιτικολογήσω και εγώ συνεχίζουμε πάμε στους δύο επόμενους στίχους το στίχο 24 και το στίχο 25 του 15ου κεφαλαίου διαβάζω το στίχο 24 ο δη ζωής διανοήματα συνετού ή να εκλείνας εκ του άδου σοθή; μεγάλο, τεράστιο το θέμα που ανοίγει ο στίχος αυτός ποιος είναι ο συνετός τον συνετό λέει ο Κύριος δηλαδή τον σοφό άνθρωπο θα τον κρίνεις από το τι δρόμο βαδίζει. Τον συνετό άνθρωπο θα τον κρίνεις από το τι έχει βάλει σκοπό τέλος στη ζωή του. Ποιος είναι ο σκοπός σου. Άλλο να ξεκινήσω αλλιώς Ας δούμε ποιος ήταν ο σκοπός των Αγίων Διότι αυτή είναι η σοφια έτσι δεν είναι Η σοφή είναι οι Αγίοι μας Θέλετε να δούμε ποιος ήταν ο σκοπός τους Ποιο ήταν το τέλος Τέλος σημαίνει σκοπός Ποιο ήταν το τέλος της ζωής τους Ήτανε η βασιλεία των ουρανών Έτσι βάλησαν σε αυτή τη ζωή. Όλοι οι άγιοι. εδώ στη ζωή αυτή δεν είχαν καμία μα καμία απολαβή. Δεν ήθελαν τίποτα από τη ζωή αυτή. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα εγώ λέει από τούτη τη ζωή τι θέλω. Μου αρκεί ότι έχω να φάω κάτι και να σκεπαστώ. Τίποτα διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα με φτάνει ότι έχω κάθε μέρα να βάλω κάτι στο στόμα μου και έχω και μια κουρελού για να σκεπάζω τι λέει παρακάτω το πολίτευμα ημών εν υπάρχει εγώ λέει εκείνο που σκέπτομαι εκείνο που με ενδιαφέρει εκεί που πορεύομαι εκείνος που είναι ο σκοπός μου είναι ο ουρανός έχετε εσείς να μου δείξετε κανένα πιο σοφό από τον Απόστολο Παύλο εάν υπάρχει ένας σοφότερος είναι μόνο ο Κύριος έτσι τουλάχιστον αποφαίνεται η Εκκλησία μας Θέλετε να δούμε άλλον Άγιο. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής μέσα στην αίθουσα του οποίου βρισκόμαστε τώρα υπήρξε καλόγερος. Θέλετε να δείτε το σκοπό των καλογέρων, το σωστό σκοπό των καλογέρων. Όχι τους καλογέρους που έχουν γίνει σήμερα σε κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν γίνει απολύτως κοσμικά. Θέλετε να δούμε το σκοπό των καλοκαίρων, τον πραγματικό σκοπό των καλοκαίρων. Ξέρεις ποιος είναι ο, ο σκοπός των καλοκαίρων, ξέρεις ποιος είναι. Να σοφής να πας στη βασιλεία του Θεού. Πώς. Μέσα από την εξαθλίωση την ταπείνωση. Το βλογείτε παπλή. Αυτό είναι ο σκοπός των μοναχών. Σκοπός του μοναχού είναι να πάει στον Παράδεισο μέσα από την, τοπίνα, από την ταπείνωση. Αν πηγαίνατε παλιά σε μοναστήρια, στα παλιά τα μοναστήρια ο μοναχός δεν έχει προσωπικότητα, τίποτα. Δεν έχει θέλημα. Δηλαδή πως λες εσύ εγώ θέλω να φάω αυτό σήμερα Θα φτιάξουμε αυτό σήμερα στο σπίτι Ο καλόγερος δεν έχει τέτοιο θέλημα Ο καλόγερος δεν έχει άποψη Πως λες εσύ καθώς το και συζητάτε στο σπίτι και λες Νομίζω η άποψή μου είναι αυτή Ο καλόγερος δεν έχει άποψη δεν θα ξεχάσω ποτέ μία κουβέντα μου είπε ένα μοναχό του Άγιο Όρος. Είχαμε πάει σε μια αγριπνία και του λέω, έτσι μου κοβε το δικό μου το κεφάλι, είχε κάτι σε μια κρούλα αυτό, είχε κάτι σε μια κρούλα σε μια γωνιά. Δεν μιλάει καθόλου. Εγώ του λέω, έλα παραδέτω, έλα, έλα δώσε. Έλα πιο μπροστά Ξέρετε τι μου απάντησε Εμείς οι καλόγεροι Και που ανασένομε Πολλοί μας είναι Και που ανασένομε Πολλοί μας είναι Ο καλόγερος θα περάσει Μέσα από αυτό το σκληρό δρόμο Της ταπείνωσης Της υπομονής της για γιατί σκοπό του έχει τη Βασιλεία του Θεού και αυτός είναι ο σοφός γιατί θέλει να πάει στη Βασιλεία του Θεού και αν νομίζεις ότι θα πάει στη Βασιλεία του Θεού με τον τρόπο που εσύ νομίζεις έχεις κάνει μεγάλο λάθος γιατί εμείς νομίζουμε θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού κάνοντας ό,τι νομίζουμε, ότι μας αρέσει καταπατώντας τις εντολές του Θεού ασχολούμε συνέχεια με κοσμικά πράγματα δεν είναι έτσι η Βασιλεία του Θεού Στη Βασιλεία του Θεού θα πας όταν θα βαδίσεις συνετά Λέει εδώ Στη βασιλεία του Θεού φτάνει αυτός Που βαδίζει συνετά Και συνετά βαδίζει εκείνος Ο οποίος έχει καθοδηγός τη ζωή του Και οδηγεί στη ζωή μας αδελφοί μου είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ο οδηγό μα είναι ο πνευματικό μα. Τον βάζω μπροστά, το πνευματικό. Προσέξτε. Πρώτον, ο οδηγό μα στη βασιλεία του Θεού είναι ο πνευματικό μα. Και δεύτερον, είναι ο λόγο του Θεού. Πρώτα όμως ο πνευματικός Πρώτα ο πνευματικός Και δεύτερον επαναλαμβάνω Ο λόγος του Θεού Ο νόμος του Θεού είπε... Είδε τι είπε ο Κύριος Το πρώτο λέει που θα ζητάς στη ζωή αυτή Το πρώτο που θα ζητάς ποιο είναι Ζητείτε πρώτον πρώτον Τη βασιλεία του Θεού όχι τον άρτο τον επιούσιο που λένε πολλοί όχι τη, τη δουλειά όχι το να φάμε, όχι την υγειά μας όχι, όχι πάνω απ' όλα η υγεία όχι πάνω απ όλα η βασιλεία των ουρανών Αυτό θα είναι ο σκοπός σου αυτή θα είναι η βλέψη σου. Αυτό θα είναι ο προορισμός σου. Και αυτός λέει που βαδίζει αυτό τον δρόμο είναι ο συνετός, ο σοφός. Και ξέρετε γιατί μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Για να μην παρασαλευτείς. Γιατί βλέπετε είμαστε σε μια εποχή τρέλας, τρέλας. Το άσπρο σήμερα είναι μαύρο και το μαύρο έγινε άσπρο. Σήμερα είδε τι λένε, Ποια είναι η λογική, η λογική Όχι άντρα με γυναίκα, άντρα με άντρα. Τελείωσε. Πρόσεξε, μην πει στη λογική του κόσμου. Πρόσεξε, μην σε πάρει. Κατήφορο αυτή η λογική μην σταθερά στη λογική του Θεού και θυμίσου μακάριος για το Θεό είναι ο αδικημένος μακάριος για τον κόσμο είναι ο πλούσιος ο έχοντα πολλά μην αλλάξει θεωρία στο μυαλό σου μήνες αυτό που λέει το Ευαγγέλιο μακάριος ευτυχής είναι ο αδικημένος συνετός είναι αυτός που έχει βάλει σκοπό τη βασιλεία του Θεού Μιαλωμένο δεν είναι ο πονηρός που λέει ο λαός που ξέρει να κάνει κομπίνες για να εξοικονομεί λεφτά και να καλοπερνά γιατί σήμερα ξέρετε δύο αξίες τρεις αξίες υπάρχουν στη ζωή αυτή τρεις τρεις αξίες για τον κόσμο λεφτά, σεξ και υγεία τρία πράγματα τρία πράγματα υγεία, λεφτά, σεξ τρία Επάνω σε αυτά πατάει ο άνθρωπος σήμερα ο άνθρωπος του κόσμου και τα τρία είναι αντίθετα από τον νόμο του Κύριου διότι ο Κύριος φτωχούς θέλει μας θέλει αντίθετα από τα λεφτά εγκρατής μα θέλει αντίθετα από το σεξ και πολλές φορές ασθενής μας θέλει ο Κύριος αντίθετα από την υγεία βλέπετε το κήρυγμα του κόσμου διεστραμμένο κήρυγμα και δυστυχώς το κακό πιο είναι ότι το πήραν και κάποιοι γείτορε της Εκκλησίας και το κάνανε πανόδικό δικό τους Να φάμε καλά. Είδατε τι έλεγε ο άλλος ο Δεσπότης που είναι σήμερα, είδατε τι έλεγε. Είχα πέντε δεκάρες, λέει, γιατί για τη... τα χειρατιά μου. Δύο δισεκατομμύρια, τρία. Κατάκλευε τα μοναστήρια για να έχει για τα χειρατιά του. Ωραία εμπιστοσύνη στο Θεό, ε. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει στο Θεό. Οδη ζωή διανοήματα συνετού είναι εκλίνα σε εκ του Αυτό πια στο δεύτερο. Είδε ποιο είναι ο σκοπό του συνετού, λέει, Να γλιτώσει από την κόλαση. Είναι εκλίνα εκ του άδου σωθή. Γιατί ξέρετε η μεγαλύτερη απάτη, ποια είναι, αδερφοί μου, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη απάτη. Η μεγαλύτερη απάτη είναι ότι νομίζουμε ότι θα μείνουμε εδώ. Και δεν βλέπουν τα μάτια μας ότι κανείς δεν έμεινε εδώ. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Εκείνο που αφήνει ο άνθρωπος πίσω του δεν είναι τίποτα, τίποτα, τάφος. Το περιεχόμενο ενός τάφου είναι εκείνο που άφησε ο άνθρωπος πίσω του. Δεν δηλαδή ήταν τα κοκαλά του, τίποτε άλλο. Και αν έχει αφήσει μια καλή συμπεριφορά, ένα καλό παράδειγμα μένει, εκείνο το παράδειγμα. Το τι άφησε ο άνθρωπος πίσω του, άνοιξε ένα τάφο να βρει τι έχει αφήσει. Μην αισθάνεσαι λοιπόν ότι θα μείνει εδώ. Αυτό δυστυχώς μας απατά. Νομίζουμε θα μείνουμε εδώ. Νομίζουμε εδώ είναι η πολιτεία μας, εδώ είναι ο προορισμός μας, λάθος. Γίνε συνετός, γίνε σοφός και βάλε σκοπό. Σκέψου λογικά, σκέψου σοφά, σκέψου όπως ορίζει η Αγία Γραφή. Και έχει ως πρώτη επιδίωξη της ζωής αυτής τη βασιλεία των ουρανών. Πώ θα σωθούμε και πάμε στον επόμενο στίχο το στίχο 25 οίκους υβριστών κατασπά κύριος εστήρισε δε όριον χίρας. είναι συνέχεια αυτό συνέχεια των προηγουμένων που είπαμε τι μας είπε ότι ο συνετός σκοπό έχει τη βασιλεία των ουρανών ο ασύνετος ο ασεβής συνεπώς έχει τι πως θα ζήσει εδώ καλά. Άφρον πλούσιο, τον θυμάστε, αύριο είναι το άφρονος πλούσιο. το ξέρετε. Αύριο. Αύριο η Κυριακή έχει Ευαγγέλιο ή κάνω λάθος πολύ, αυτό δεν γίνεται. Αύριο έχουμε το άφρονος πλούσιο. Άκουσες τι Ποιος είναι ο άφρον αύρο, πλούσιος είναι ο υβριστής, Γιατί όσο γεμίζει τσέπη του ξεχνάει το Θεό. Και εκείνος που ξεχνάει το Θεό είναι ο υβριστής. Άμα ξεχάσει το Θεό υβρίζει τον Θεό. Η περιφρόνησης του Θεού είναι ίβρις κατά του Θεού. Και είδες τι είπε. Θυμάστε τι έγινε με τον άφρονο πλούσιο θυμάστε. Έφτιαξε, έφτιαξε, έφτιαξε, έφτιαξε, έφτιαξε. Εγκρέμισε αποθήκε, έφτιαξε καινούργιε μεγαλύτερε. Να έχει να βλέπει, να χορθαίνει, χάιδα με την κοιλιά του, κοίταγε εκεί πέρα και έλεγε: Πω ψυχή, λέει πόσα χρόνια θα ζήσει ακόμα. Και ήρθε τη νύχτα ο κύριο και του χτύπησε την πόρτα. Άφρον, λέει: Α, άμυαλε άνθρωποι, αλλά φύγαμε. Και τώρα αυτά που ετοίμασε. Ποιος τον να πάρει. Εδώ το λέει κάμπος αλλιώς. Αυτά που έφτιαξε λέει ο Ιβριστής οίκους Ιβριστών κατασπά κύριος. Νόμισες ότι θα μείνει εδώ. Εμάζεσες πολλά λεφτά. Έφτιαξες σπίτια. Έφτιαξες πίνη πολυτελείας. έφτιαξε έζησες ωραία. Πέρασες καλά. Ε λοιπόν... Θυμήσου, θυμάστε κάτι πλημμύρε που γίνανε κατά το παρελθόν, θυμάστε, είδατε γιατί βλέπετε τώρα έχουμε και τη τηλεόραση. Η τηλεόραση τα φέρνει όλα τα βλέπεις και από μια μεριά η τηλεόραση σε αυτά τα θέματα είναι πολύ καλή, πολύ καλός δάσκαλος. Είδες, έρχεται η πλημμύρα και το παίρνει το σπίτι όλο, το ωραίο σε το σπίτι όλο και το πάει κολυμπώντα στη θάλασσα. Και κάθεται ο άλλος πίσω και πλαστημάει. Εκεί δεν έλπησες. Στα λεφτά σου δεν έλπησες. Ήρθε ο σεισμό και στόριξε. Ήρθε η φωτιά κάτω και δεν άφησε, παρα, δεν άφησε τίποτα. Και σας είπα, θυμάστε τι σας είπα τότε. Η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη που λένε αυτοί οι ψεύτες τη τηλεόραση. Μένετε λέει ανεξέλεγκτη, μένετε μένετε λάθος η φωτιά έχει αφεντικό και αφεντικό της λέει η Αγία Γραφή είναι ο Κύριος διάβασε τον 148 ψαλμό να δεις τι λέει 148 πυρ χάλαζα χιών πυρ, ακούς λέει πυρ η φωτιά το χαλάζει, το χιώνει Ποιούν το Λόγο του Θεού, κάνουν υπακοή στο Θεό. Επομένως η φωτιά καίει, ό,τι της πει ο Θεός θα κάψει Και γι' αυτό βλέπεις κάτι μυστήρια πράγματα μερικές φορές. Προχωράει, προχωράει, προχωράει, η φωτιά φτάνει στη στην Εκκλησία, στρίβει, στρίβει. Υπακοή στο Θεό. υπακοή στο Θεό η Φωτιά γιατί άκουσες οίκους υβριστών κατασπά Κύριος τα σπίτια αυτά που έκτισες με ατιμίες με κλεψιές με ελεηλασίες εσύ ο μεγάλος ο τρανός ο Πρωθυπουργό οι Υπουργοί που μα κάνετε του στοχούς και παίρνετε αυξή στον εαυτό σας και αφήνετε τον κόσμο να πεινάει, να, να, να, να δέρνετε από την πείνα και, από τη... και τους λέει λατείτε θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σας εκδικηθεί και τα σπίτια αυτά που φτιάξατε και τα σπίτια αυτά που αγοράσατε με κομπίνες και με εκμεταλλεύσεις και με το αίμα του λαού αυτά τα σπίτια θα γίνουν παρανάλομα της φωτιάς δεν θα μείνει τίποτα Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές αδερφοί μου, μην τους ζηλεύετε. Μην τους ζηλεύετε αυτούς. Για αυτούς θα έρθει η ώρα που θα κλάψουν και οι ίδιοι θα κλάψουν και ο κόσμος που θα τους βλέπει να τυρανιέται και αυτός θα κλαίει απολύπη για αυτούς. και θα κουνάνε λέει ο κόσμος το λέει ο προφήτης Ισαΐας αυτό θα κουνάει ο κόσμος τα κεφάλια του και θα λέει ωραία που καταντήσανε και το λέει και ένας ψαλμός άμα θέλετε πηγαίνετε στον 143 ψαλμό 143 ψαλμό Γράψτε τα αυτά διαβάζετε ψαλτήρι στο σπίτι σα. πηγαίνετε στον 143 ψαλμό να δεί εκεί πέρα τι περμένει αυτούς οι οποίοι πλούτησαν με κομπίνες και απομακρύνθηκαν από τον Θεό που εστήριξαν την εμπιστοσύνη τους στα λεφτά του. γιατί σήμερα γελάς αύριο θα κλάψεις όμως οίκους υβριστών κατασπά κύριος τα σπίτια αυτά που έφτιαξες με τις κομπίνες σου και με τα ψέματά σου και υβρίζοντας τον Θεό και κοροϊδεύοντας τον Θεό αυτά τα σπίτια δεν θα μείνει τίποτα και τι λέει παρακάτω εστήριξε λέει ο Θεός όριον χείρας και όταν ακούς τη λέξη χείρα μαζί με τη χείρα βάλε και το ορφανό βάλε και το κατατρεγμένο, βάλε και τον αδικημένο, βάλε και τον μπονεμένο, βάλε και το φτωχό, βάλε και το ρακέδιτο, βάλε και τον Λάζαρο τον φτωχό, θυμάστε τον Λάζαρο τον φτωχό, ε, βάλτε. Γιατί είπαμε Κύριος υπερασπίζεται τους αδικημένους, Υπάρχει δικαιοσύνη, μπορεί στον κόσμο να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Μπορεί οι κυβερνήτες μας να είναι άδικοι, μπορεί οι νόμοι να είναι άδικοι, μπορεί τα συντάγματα να είναι άδικα και είναι άδικα. Είναι όμως δίκαιος ο Θεός και ευτυχώ που είναι δίκαιος ο Θεός. Και όταν σου λέω πρόστρεξε, πρόστρεξε στην προσευχή σου, δεν σου λέω ψέματα παλιότερα σας είχα πει μια ιστορία θα σας την ξαναπώ γιατί έχει μεγάλη σημασία Για δεν ξέρω αν τη θυμάστε κάποια μέρα πριν από δύο-τρία χρόνια επήρε μια κουπέλα στο σπίτι μας τηλέφωνο και ζητούσε τον πατέρα μου ήταν πνευματική του κόρη αυτή έχει φύγει από την Πάτρα μένει κάπου μακριά και πήρε κλαίγοντας της λέει τι συμβαίνει, γιατί κλαίς, τι έχεις λέει Πάτερ είμαι πολύ τεχνή, πέντε παιδιά και μπήκα την επήραν με τα μόρια θυμάστε τότε μεταμόρια καθηγήτρια εδιορίστηκε καθηγήτρια σε ένα σχολείο μεταμόρια και μαθαίνει την άλλη μέρα αμέσως που διορίστηκε την άλλη μέρα την παίρνουν τηλέφωνο και της λένε ξέρεις δεν διορίστηκες λέει γιατί έλα λέει κάτω και θα σου πούμε κατέβηκε στο γραφείο κάτω τι έμαθε εμπήκε η κόρη του Υπουργού στη θέση της και αυτό το κορίτσι η πολίτεκνη που είχε όντω ανάγκη να δουλέψει έμεινε χωρίς δουλειά επήρε κλαίουσα οδυρωμένη Τη λέει ο πατέρας μου παιδάκι μου κάνε προσευχή πίστεψε στην προσευχή σου τα Πιστέψτε στην προσευχή σας. Προσευχή με πίστη. Όχι προσευχή έτσι απατηριμών που δεν κατάλαβες τι είπες. Προσευχή με τα δακρύων. Και ο Θεός τη λέει θα σε βοηθήσει. Πραγματικά έκανε προσευχή. Θες να μάθεις τι συνέβη. Θες να μάθεις τι συνέβη. Να σου πω. Μετά από δύο-τρεις μέρες, θυμάστε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τον Τζιτουρίδη, θυμάστε με τον Τζιτουρίδη, να πούμε και ονόματα τώρα για να θυμηθείτε, με τον Τζιτουρίδη, θυμάστε με τον Τζιτουρίδη, με την κόρη του, με τον γιο του ήταν εκείνος που τον είχε πάει στην Κρήτη και πήγε, είχαν γίνει κάτι κομπίνες, κάτι μεταθέσει γιών υπουργών και σου που βγήκαν αυτά τα σκάνδαλα μέσα στη Βουλή το θυμάστε αυτό στη Βουλή <Κι> τότε εκείνος ο υπουργός που είχε πάρει τη θέση της κοπέλας αυτής και είχε στείλει την κόρη της την κόρη του αναγκάστηκε τη μάζεψε πίσω την κόρη του για να μην σκάσει το σκάνδαλο μέσα στη Βουλή και γι' αυτό ναι. και η κοπέλα η πολύτεχνη ξαναπήρε τη θέση της <Κι> τυχαίο δεν υπάρχει τύχη απλά δεν κάνεις προσευχή γιατί αν κάνεις προσευχή ο Θεός ξέρει μην ανοίξω αυτό το φάκελο με τα παραδείγματα γιατί έχω χιλιάδες παραδείγματα τέτοια και προσωπικά μου με δικά μου πνευματικά παιδιά με δικά μου πνευματικά παιδιά να σας δείξω ότι κάνει η προσευχή με πίστη, η προσευχή, η καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό όταν ακούσε εδώ χείρα, βάλε όλους τους αντικειμένους μέσα. Και είδε τι λέει, κατασπά κυρίως, θα συντρίψει ο Θεός τα σπίτια των ασεβών και των υβριστών, αλλά το όριο της χείρας θα το περιφυλάξει θα κατεβαίνει η φωτιά θα περάσει από το σπίτι του πλούσιου να το κάνει παρανάλομα του πυρός δεν θα πεις τίποτα θα φτάσει όμως στο σπίτι της Χίρας και θα κάνει στροφή και είχαμε τέτοια παραδείγματα τότε με τις μεγάλες φωτιές κάτω εκεί στη Ζαχάρο και εδώ στο έγιο. επερνούσε η φωτιά και έκανε κάτι στροφές περίεργες και όλοι αναρωτιότανε και μετά μάθαιναν ότι αυτό, εδώ που έστριψε η φωτιά, ήταν περιβολάκι της χείρας, ήταν ελιοστάση της χείρας, του ορφανού, του αδικημένου, του φτωχού, του ανθρώπου της εκκλησίας. Κάποτε σε έναν λόγο θα σου πω και αυτό και θα τελειώσει. Κάποτε ήρθε ένα πνευματικό παιδί μου, σε τα έχω αλλά δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ήρθε ένα πνευματικό παιδί μου, μου λέει, πάτερ με πιέζουν η δική μου να πάνε να μαζέψουμε ελιές την Κυριακή. Μην πάτε την Κυριακή για ελιάς. Και το λέω, γιατί τώρα είναι περίοδος μαζώματος. ή μαζεύετε την Κυριακή ελιά. Καρκίνο θα βγάλετε με το λάδι, Σα το λέω. Του λέω, όχι, δεν θα πά μου λέει μού έχουν βάλει το, το βρόχο στο λαιμό δεν θα πας αν σε καλέσουν άλλη μέρα θα πας άστες εκεί μα μου λέει δεν πρόκειται να τις μαζέψουμε αν δεν πάω. μην τις μαζέψετε τι έκανε αυτός πιστό παιδί πήρε μια μέρα μόνος του κορίτσι τους και τίποτα πήρε αγιασμό πήγε στο λεωστάσι τους και πήγε και εράδισε με τον αγιασμό όλες τις ελιές τους. Όλες τις ελιές. Πέρναγε ο καιρός. Πότε πήγε να μαζέψετε να μαζέψει ελιές. Πότε. Το Μάη. Το Μάη μαζεύουν ελιές το Μάη. Μαζεύουν ελιές το Μάη. Εσείς τι λέτε. μαζεύουνε. Οι ελιές ήταν όλος επάνω. Καμία δεν είχε πέσει. Ήρθε κλέγοντα μετά. Παππούλη παππούλοι μου λέμε περμέναν όλες οι ελιές επάνω. Πήγαμε μια καθημερινή. Της μαζέψαμε όλους. Δεν ξέρω πόσα ολάδια βγάλανε. Ούτε μία ελιά δεν πήγε χαμένη. <κοί> Άμα εσύ ξέρεις να σέβεσαι τον Θεό. Ξέρει και ο Θεός να σε σέβεται και να σε φυλάει. Άμα εσύ όμως ασεβείς το Θεό και ποδοπατείς το νόμο Του, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός σε εγκαταλείπει. Και τότε κοίταξε να τα βγάλεις μόνο σου πέρα. Θα τα ξαναπούμε ο Θεός αν θέλει το ερχόμενο Σάββατο.